Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Ξεκινούν αύριο το πρωί 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες στα λιπάσματα Καβάλας. Τις 51 έφτασαν οι απολύσεις. Οι τέσσερις τελευταίες αφορούν το Προετρείο και μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων. Ρέινα Πανταζόγλου, ετ. Καβάλας. Το συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων Γιανακάκι, το μεγαλύτερο της Κρήτης που εδρεύει στο Τιμπάκι καταστράφηκε ολοσχερός από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του κτηρίου. Μετέωροι 1.500 εργαζόμενοι της επιχείρησης και χιλιάδες παραγωγοί προήμων κυπευτικών της μασαράς Από την έρτηρα κλείου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σε αδιέξοδο έχει οδηγηθεί ο επιχειρηματικός κόσμος της Δωδεκανίσου σύμφωνα με το επιμελητήριο που ανακοίνωσε πως το 2014 έκλεισαν 1224 επιχειρήσεις στο 15907 και το πρώτο εξάμεινο του 16405 για την ερθρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Έκκληση σε δασκάλες και δασκάλους για εθελοντική εργασία κάνει το ορφανοτροφείο της Κέρκυρας λόγω των αυξημένων έκτακτων αναγκών σε ενισχυτική διδασκαλία φιλοξενούμενων παιδιών. Για την Ερθ Κέρκυρας, Μαρία Πανγκρέτη. Διχασμένοι επιστημονε επιστημονές για την ύπαρξη του επικίνδυνου εξασθενούς χρονομίου στα υπόγεια να ράιτραυσης της περιοχής Ελισπανδού Κοζάνης. Ίσον σημασίας η επίδραση της τέφρας από τις δραστηριότητες της ΔΕΙ αναφέρει το Εθνικό Μετσόβιο Πολιτεχνείο, επιβαρντικά επιδράει, υποστηρίζει το Αριστοτέλο Πανεπιστημία Θεσσαλονίκης. Από την Ατ Μάκης Νασιάδης. Τι ενστάσει και παρατηρήσει των κατοίκων για το έργο παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια στο Ρέμα Μπεσιώτη κατέθεσε στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλία ο Πρόεδρο Νεράιδα Σαραντάπορου Μεγαλάκου, δωραμητρά Καρδίτσα Δίκτυο Θεσσαλίας τη ΕΡΤ. Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία του 7χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από ακυβέρνητη βάρκα στο λιμανάκι τη τουριστική περιοχή του Τσελιβή το απόγευμα του Σαβάτου. Για την Ε Συναγερμό σημάνε στο λιμεναρχείο Αγιοκάμπου μετά το σήμα για ταχύπλο που έπλεα κυβέρνητο στη Βελίκα λόγω μηχανική βλάβη. Οι λιμενικοί ρημούλκησαν το σκάφο ενώ οι δύο επιβαίνοντε δεν διέτρεξαν κανένα κίνδυνο. Ερτλάρι σα, μήνα Μαυρογιάννη. Με εναέρια μέσα συνεχίζεται από χθε η προσπάθεια ανέβρεση του 68χρονου πατέρα και τη 44 χρονης κόρη του που χάθηκαν στην περιοχή των Δουνείκων Ηλία πριν από 10 ημέρε. Για την Ερτπύργου Μπάμπη Πλάγο. Στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, σε Καλαμάτα και μεσίνη κρατούνται οι 34 μετανάστες που διασώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου από τις δυνάμεις του Λιμενικού, όταν το εστειοφόρο που επέβαινε έπαθε μηχανική βλάβη για να τους αποβιβάσει στην Βενετικό Για την έρπη Καλαμάτας, Βαγγέλης Πωτέας. Ειδοποίηση ότι αν δεν αποπληρώσουν τις οφειλές τους θα χάσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων απέστειλε η εφορία σε 1500 βολιώτες. Μαρία Δημητρίου, Ερτβόλου Αύριο είναι η καθορισμένη συνάντηση των Συνδέσμων Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Θράκης με του υπουργού Οικονομίας και εργασία. Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Θράκης, αλλά και του δικτύου των επιχειρήσεων των αγκριτικών περιοχών που έχει συσταθεί, θα μεταφέρουν στους υπουργού τους στόχους των επιχειρήσεων, οι οποίες συμπυκνώνονται στην διατήρηση και την επιβίωσή τους. Έρτη Κομωτινής, Παναγιώτης Γιώργας. Έφυγε από τη ζωή ο Λουκ Χόφμαν, ένας δανός επιστήμονας παγκόσμιου διαμετρήματος που αφιέρωσε τη ζωή και την περιουσία του στην προστασία του περιβάλλοντος. Ιδρυτικό μέλο τη WWF Ελλάς και της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών και Λάτρης της Ελλάδας που όπω υποστήρισε έχει την πλουσιότερη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Ερτ Σοφία Ζουζέλη. Την έντονη ανησυχία του σχετικά με το προωθούμενο από το Αρμόδιο Υπουργείο Νομοσχέδιο... ...για χαρακτηρισμό όλης της θαλάσσιας περιοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως Νατούρα 2000... ...εκφράζουν σε κοινό τους ψήφισμα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Έρτορ Ρεστιάδας, Ορφανίδου. Μετά από 35 χρόνια πάυσης επαναλειτουργεί ο μετερολογικός σταθμός Μαγουλιάνων Αρκαδίας... ...με πρωτοβουλία του συλλόγου και σε συνεργασία με το Μαριολοπούλιο Καναγκίνιο Ίδρυμα Επιστημών και Περιβάλλοντος και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Για την έρτηρη πόλης Στάβος Ζορμπαλάς. Καταργούνται σύμφωνα με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας Βασίλη Μιχελάκη, οι φορεί διαχείριση απορριμμάτων Ιωαννίνων, Άρτα και Θεσπρωτεία. Με την ίδια πράξη ιδρύεται ο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, που αποτελεί διαδοχή των συνδέσμων. Βάσο Γκόρου Ερτ Ιωαννίνων. Εγκαταστάθηκε το πρώτο παραγωγικό γεωτρύπανο στο γεωθερμικό πεδίο της Ηράκλεια. Για την Ερτ Σερών, Λεωνίδα με την προμήθεια 2.500 ειδικών καφέ κάδων και δύο πορυματοφόρων οχημάτων, η διαδημοτική επιχείρηση διαχείριση τρεών αποβλήτων στα Χανιά ενισχύει την προσπάθεια τη ανακύκλωση απορριμμάτων και άλλων ειδών. Για την Ερτχανία, Σοφία Θεοδωράκη. Ο σχεδιασμό και η δράση τη περιφέρειες Δυτικής Ελλάδα με τη συνεργασία του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων για την τουριστική προβολή τη περιοχή θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση με του Δήμου και του φορεί που ασχολούνται με τον τουρισμό. Ερτ Νίκη Παπαδούλα.